Πολίτες μου, θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Ε, του αυνανισμού της προκεχωρημένη ηλικία. Το δίλημα είναι αυτοικανοποίηση ή καραντίνα. Και γνωρίζοντας τις συνέπειες της δεύτερης, Έχουμε καθήκον να επιλέξουμε την πρώτη Πρέπει συνεπώς να μας γίνει συνήθεια Ότι δεν ήταν συνήθεια σε αυτό τον τόπο 200 χρόνια τώρα Αρχίσουμε από το 1821 Δεν ήταν συνήθεια η αυτοικανοποίηση Το έθεσε χθες με το γνωστό του ύφος Όταν βγάζει τα διαγγέλματα είναι πάρα πολύ καλός Και χωρίς διαγγέλματα είναι πολύ καλός Αλλά κυρίως με τα διαγγέλματα το έθεσε χθες αυτό το δίλημα Ή αυτοικανοποίηση ή καραντίνα Βέβαια, μέσα στην καραντίνα έχει παίξει πολύ αυτά η Και χωρί την καραντίνα πάλι παίζει η αυτοϊκοποίηση. Εμεί το θεωρούμε περιττό το δίλημα, πλεονασμό. Αλλά αφού ήθελε ο Πρωθυπουργό να δώσει αυτό το στίγμα και γι' αυτό έκανε αυτό το διάγγελμα, εμεί δεν έχουμε να πούμε τίποτα παραπάνω παρά να πάμε παρακάτω. παρακάτω, Να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από αυτό το πολύ σημαντικό διάγγελμα το χθεσινό που είπε τα πράγματα με το όνομα του. Συμπολίτε, έχω δεσμευτεί να παρουσιάσω την πραγματικότητα ω έχει. Μπράβο! Και αυτό θα κάνω και τώρα. Στόχο μα: μια επιθετική αύξηση κουρσμάτων και δασολινομένων. Μπορούμε να το πετύχουμε. Φυσικά και μπορούμε. Και και και και Στόχο μα: μια επιθετική αύξηση κουρσμάτων και δασολυνωμένων. Ωραία τι έχει να γίνει! Μπορούμε να το πετύχουμε. Φυσικά και μπορούμε. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο για μας, για τον τόπο αυτόν, για την κυβέρνησή του, για το λαό του θα το πετύχουμε. Επιθετική αύξηση των κρουσμάτων. Το είπε μια χαρά χτες το διάγγελμά του. Νομίζω έχει αρχίσει και το ο, ο, υλοποιεί όλο αυτό η κυβέρνηση, η πολιτεία μας από τον Ιούλιο και μετά που άνοιξε τις πύλες του τουρισμού που ήξεραν ότι θα έρθει το δεύτερο κύμα αλλά δεν έκαναν τίποτα ιδιαίτερο για τα σχολεία αφού δεν μπορούμε να χτίσουμε σχολεία μέσα σε δύο μήνες. Δεν έκανε τίποτα για τα λεωφορεία αφού δεν μπορούμε να πάρουμε μέσα σε δύο μήνες και περιμέναν να έρθει το δεύτερο κύμα το οποίο έχει έρθει. Και έτσι λοιπόν έχουμε την επιθετική αύξηση των κρουσμάτων που μόλις ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε και είχε να πει πέρα από αυτά τα δυσάρεστα που μόλις ακούσαμε η αυτοεκανοποίηση δεν είναι και τόσο δυσάρεστο το δεύτερο ήταν δυσάρεστο ε, είχε να πει κάτι θετικό που μας γέμισε χαρά και αισιοδοξία Συμπολίτες μου mm -hmm. η κυβέρνηση θυμίζω είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο κυβέρνηση, θυμίζω, είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο τη Ιστορία. Στο χρονοντούπαλο τη Ιστορία. Κάτω τα χέρια από τον Τσακαλώτο. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα μαλλιοτράβηγμα. Βγαίνουν να γράφουν διάφορα για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, επειδή τόλμησε να γράψει άρθρο, να πει ότι δεν ήταν σωστό που ο Τσίπρας είπε απατεώνα το μισοτάκι και του την όλα τα τσίπροτρόλ και συγγενεί του Τσίπρα. μη χάσουμε τον Τσακαλώτο. Δεν ξέρω πως θα τα λύσουν τα θέματα. Ο τόπος χρειάζεται σοβαρή αξιωματική αντιπολιτευσή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο. Οπότε ενωμένοι, μονιασμένοι, αριστερό να μην. Σκοτώνει αριστερό και να μην κατηγορεί αριστερό, αλλά όπω και να έχει, όπω και να τα λύσουν Θα βρεθεί μια άκρη στιγμή, φαντάζομαι. Όπω και να τα λύσουνε, θέλουμε τον τζακαλό του να υπάρχει έτσι όπω υπάρχει, έτσι όπω τον έχουμε αγαπήσει όλοι, γιατί μπορεί να ξαναχρειαστεί ω πολύ αριστερό που είναι, πούρο αριστερό, να εφαρμόσει μνημόνιο. Ε, οπότε χρειάζονται τέτοιοι τύποι, γιατί χωρί αυτού του τύπου περνάνε πιο δύσκολα τα μνημόνια και οι προς το λαό, οικονομικές, πολιτικές. Αυτός ο τόπος, αλλαγή θέματος, πάμε λίγο πιο πάνω από την Κουμουνιδούρου, πάμε στην Ομόνια, αυτός ο τόπος έχει ε, κάτι, το καταλαβαίνει ο καθένας ή αν υπάρχει θεός από πάνω, παίζει, διασκεδάζει με την Ελλάδα. Ε, ξέρουμε όλοι για την Κάμπια, ξέρουμε όλοι για την Ομόνια, τι ακριβώ συνέβη, έκανε τα εγγένια ο με την καραντίνα, Φυτέψανε τον καζόν, λειτουργούσε το συντριβάνι, φωτογραφίε κακό. Το συντριβάνι κάποια στιγμή ξέρα. Όχι το συντριβάνι, δεν ξεράθηκε, κάτι νερά νομίζω έβγαζε, το λύσανε. Τον γαζον γύρω γύρω ξεράθηκε και βγήκε ο Μπακογιάννης προχθές και μα είπε ότι είναι μια κάμπια που έχει φάει τον καζόν. Και αντί να πει γκαζόν είπε ζαμπών, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Η κάμπια λοιπόν έφαγε το καζόν. Βγαίνει χθε ο αντιδήμαρχο Αθηνών και λέει ποια ακριβώ κάμπια είναι αυτή και τι όνομα έχει. Αλήθεια είναι ότι δυστυχώ προσβλήθηκε τον γκαζόν από καραφατμέ, αυταραφάτ, καραφατμέ. Αυτή είναι η ορολογία, εμπα ε, Αμέσως εμείς οι ε, ε, υπηρεσίε του Δήμου πήγαν και ρίξαν το συγκεκριμένο φάρμακο το οποίο σκοτώνει το, το συγκεκριμένο ζυζάνιο. Και αν παρατηρήσετε mm. τώρα, αυτό ξεράτηκε από καραφατμέ, αυταραφάτ, καραφατμέ. Αυτή είναι η ορολογία, εμπα Η κάμπια που έφαγε τον γκαζόν τη ομονία λέγεται καραφατμέ. Η επιστήμη την έχει ονομάσει «Καραφατμέν». Αυτός είναι ο κύριος Φίβος Αξιώτης ε, και βγήκε να μας πει ότι η κάμπια λέγεται «Καραφατμέν». Δηλαδή υπάρχουν οι επιστήμονες, ανακαλύπτουν τα είδη καμπιά, πολύ ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς, και ε, ε, βρέθηκαν μπροστά σε μια κάμπια που τους θύμισε κάτι από Τουρκία, κάτι δεν ξέρω εγώ και είπαν να την πούνε καραφατμέ. Όχι φατμέ, καρά Φατμέ. Ίσως να υπάρχει φατμέ, Μην, ναι, δεν είμαστε καμπιολόγοι, ειδικοί, επιστημονέ. αλλά όμως η, η, η κάμπια που αποφάσισε στην Ομόνια, με στο τσιμέντο, που δεν πατάει, δεν θέλει κανείς να υπάρχει εκεί, μια κάμπια θέλησε να πάει και αυτή λέγεται καραφατμέ. Γι' αυτό λέμε ότι τίποτα δεν είναι, παίζει ο Θεός, διασκεδάζει με όλα αυτά που γίνονται εδώ και έχουμε τώρα τη μεγάλη μάχη, Μπακογιάννης vs καραφατμέ, όπως όλοι γνωρίζουμε. Με, μέχρι στιγμής χάνει ο Μπακογιάννης από την Καραφατμέ και αυτό μας οδηγεί να αλλάξουμε και το τραγούδι που ακούμε. Χιαστική Καραφατμέ στο Γενής Ιντριβανή. Φατμέ μαζό, και μαζό". Φατμέ Και βουσκέ, βουσκέ, Φατμέ δι νοηστάς, δι νοηστάς". Φατμέ Φατμα Φατμέ τον τεστάς, Φατμέ Και μπασό, και βασό Φατμέ Τε βουσκέ, τε βουσκέ Φατμέ Τι Φατμέ ότι έχεις πολύ ωραίο όνομα Πιο κάτω μην μην καμιά είναι ο Ξαρχάκο από το, την Ελληνίδα στο Χαρέμι, που λέγεται Φατμέ. Προφανώ ξαδέρφη τη Καράφατμέ. Έτσι λοιπόν μάθαμε, μαθαίνει. Σε αυτόν τον τόπο όσο περνά τα χρόνια μαθαίνει. Είναι ένα διαρκές πανεπιστήμιο σε πάρα πολλού τομεί. Εδώ τώρα στην εντομολογία, που ανήκει κάποιο μάλλον εκεί, μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο και βρέθηκε το αντικαραφατμέ φάρμακο το οποίο ξαναζωντανεύει το ζαμπών γύρω από το συντριβάνι τη και έτσι μια τη κίνηση του Δημάρχου όλων των Αθηναίων έρχεται σιγά σιγά να αποκατασταθεί μετά το ισχυρό χτύπημα από την Καραφάτ με ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ανηψιό να πάμε στον Θείο να γυρίσουμε πάλι εκεί γιατί στο διέγγελμά του χτες είχε να πει και άλλα πάρα πολύ σημαντικά Συμπολίτες μου, θα το πω ανοιχτά στόχος μας κλειστές επιχειρήσει και ανεργία και μεγάλες αδικές συγκοινωνία αλλά και Χαραφάτμε! Και πασό, και πασό! Χαραφάτμε! Δεν κλειστές επιχειρήσεις και ανεργία και μεγάλες αδικές συγκοινωνία, αλλά και φυσικές καταστροφές. Χωρε μάνα μου! Αυτό που λέει έχει δίκιο. Έχει αρχίσει να το υλοποιεί. Ο στόχος δηλαδή ο συγκεκριμένος, όπως βλέπουμε γύρω μας, από φυσικές καταστροφές, από ανεργία, από κλειστά καταστήματα, έχει αρχίσει να υλοποιείται πολύ μεθοδικά και με τη σοβαρότητα που ταιριάζει σε άριστους. Το βλέπουμε και ε, το νιώθουμε όλοι μας. Ε, λέγαμε πριν για τον Ευκλή Τσακαλώτο και για την Ανάμπουμπούλα που υπάρχει στον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευκλή Τσακαλώτος είναι ένας πολύ αγαπημένος, γενικός νομίζω όλων των Ελλήνων και αυτή εδώ τη εκπομπή, Άλλωστε μας έβαλε σε ένα μνημόνιο που δεν θα το έκανε ποτέ, ε, έκοψε το ΕΚΑΣ επί του. Ε, κατέβηκε το αφορολόγητο επί του ενώ θα είχε παρετηθεί δεν θα ήταν στη Βουλή αν κατέβαινε και διάφορα άλλα τέτοια ως ε, βέρο αριστερό τον σεβόμαστε τον υπολειπτόμεθα όπως λέμε και τον αγαπάμε εδώ σε εκπομπή για το λόγο που ακολουθεί ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μα είπε ότι είναι ταξικός, ταξικός μίσος και διχασμός Δεν είναι καν η γλώσσα αυτό το διχασμός Γιατί ποτέ στην Ευρώπη η αναδιανομή δεν ήταν ταξικός μίσος Με τις, με, με τις μεταρρυθμίθη που προωθούμε Ουσιαστικά ενοποιούμε όλες τις λύσεις. Όλες τις λύσει και προσθέτουμε χιλιάδες υπόκτων για φοροδιαφικά. Το ένα όραμα είναι ότι οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες είναι το πλούτο αυτή της χώρας. Ό,τι αξιοποιήσει αυτό το είτε με αποκρατικοποίησεις είτε αποκρατικοποίησεις. Όλες οι κανόνες είναι ίδιες αλλά ίσιες αλλά μερικές κανόνες είναι πιο ίσες από τις άλλες. Αλλά εμείς θα κάνουμε τα παν. Και άρα είμαστε πάντα ανοιχτές σε συζητήσεις. Εξωχα. Αριστούργημα κύριε Υπουργέ μου. Δεν είναι ότι τους κανόνες τους έκανε οι κανόνες θηλυκό. Έκανε και το ίσες. Έβαλε και το ίσες γιατί θέλει και την ισότητα. Ο αριστερός ο άνθρωπος δεν μπορεί να μιλάει για κανόνες, θέλει ίσες κανόνες. Αυτό ακριβώς. Είναι μερικά από τα άπειρα που έχει πει. Τα τελευταία 5-6 χρόνια που τον έχουμε γνωρίσει και τον έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρευτείτε, δεν υπάρχει άλλος τσακαλώτο, Όλοι οι άλλοι είναι αναλώσιμοι. Τσακαλώτο δεν υπάρχει άλλος. Προφανώς η εκπομπή εδώ στο δίλημα τσακαλότος τάσεται με τον Τσακαλώτο. Όχι δεν είναι ωραίο ο Τσίπρας με τα Σαρδάμ και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Στο πλαίσιο τη αγραμματοσύνη που κινείται και λέει και με στόμφο, αλλά σαν τον τζακαλώτο νομίζω δεν υπάρχει άλλη. Και είναι και αριστερό το τζακαλώτο, ηγέτη των 53, αυτό δεν μπορεί να το ξεχνάει καμία εκπομπή κανένα Έλληνα. Βγαίνουν οι υπουργοί, βγαίνει ο πρωθυπουργό. Το θέμα παίζεται στι μονάδε εντατική θεραπεία. Παραλάβανε 5, 50, 540, 545, 565. Παίζει το νούμερο, ανάλογα ποιο μιλάει και ποια μέρα. Είμαστε ε, μονάδες συντατική θεραπείας από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις έχουν κάνει 900, 950, 1000, 1100, 1200 και αυτό παίζει το νούμερο ανάλογα ποιος μιλάει και ποια μέρα είναι. Και 1000 χθες βράδυ στο ΣΤΑΡ. Και ότι αυξήσαμε τις μεθ από 5.57 σε, σε 9.41 και σύντομα σε 1200 δίνοντας εκπαίδευση, προσλαμβάνοντας μόνιμο προσωπικό σε μία άνευ προηγουμένου μεταρρύθμιση μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Οι κλίνες ΜΕΘ έγιναν από 565 που παραλάβαμε, 1015 μέσα σε δύο μήνες. με Είμαι πολύ χαρούμενο που καταφέραμε στην κρίση να πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή της χίλιε μεθ. Μα τι είχαμε πιάσει τι χίλιε. Σύμφωνα με ό,τι και ο Κυριάκο, ο πρωθυπουργό τη χώρα, από τον Απρίλιο. Από εκείνο το ηχητικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Κικίλια, εδώ αλλιώ θα μετράει. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται. Κανεί, βέβαια, θα μετρήσει και με τη μεζούρα τη μεθ. Αλλά επειδή παίζεται ένα παιχνίδι και πολιτικό, και κυρίω ουσιαστικό, που αφορά την υγεία των Ελλήνων πολιτών, έχει μια αξία. 2,11,10. 88-80 σα περιμένει μέσα να πείτε αν έχετε δει κάποια καραφατμέ. Μόνο αυτή όμω την κάμπια, όχι γενικώ κάμπια. Και ποιε είναι οι διαφορέ τη καραφατμέ από τι άλλε κάμπιες και τι ονόματα έχουν οι άλλε κάμπιες Γιατί αν στη μία δώσαν το καραφατμέ, φαντάζομαι και οι άλλε θα έχουν αντίστοιχα ονόματα. Άλλωστε, συγγενεί είναι όλε αυτέ. Οπότε ε, σα περιμένει να καταθέσετε την άποψή σα για αυτό το κομβικό θέμα, γιατί μια καραφατμέ παραλίγο να αμαυρώσει το ένδοξο έργο του. Κώστα Μπακογιάννη, δημάρχο Αθηνέων, μητέρα του Κώστα Μπακογιάννη, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία μιλώντα για τα εθνικά θέματα, η κουβέντα πήγε στου Αμερικανού, έρχεται και ο Πομπαίο, για τη βάση τη Σούδα. Και εκεί λοιπόν μάθαμε νέε λέξει. Αναδεικνύεται πάρα πολύ, πολύ η σημαντικότητα τη Σούδα. Θα μου πείτε εσεί κυρία Μπακογιάννη, μου δεν ξέρετε πόσο σημαντική είναι η Σούδα. Εγώ την ξέρω, αλλά καλό είναι να το μάθουν και οι υπόλοιποι ναι. πόσο σημαντική είναι. Δεύτερο, Μπορεί να ζητήσουν ε... και άλλες βάσεις οι Αμερικανοί, μια και το λέτε. Επέκταση. Ε, επέκταση. Μάλιστα. Θα είναι καλό αυτό για την Ελλάδα, θα πρέπει να το δεχτούμε, θα μπορούμε να ποντάρουμε πάνω σε αυτό. Τι είναι, ποια είναι η γνώμη σας. Ενδυνάμωση για να το πω σωστά. Μάθαμε δύο λεξούλε λοιπόν. Ε, αφορά τη βάση τη Σούδα. φαντάζομαι και τι άλλε βάσει. Είχε δώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά δεκαετία επιπλέον. Θα γίνει επέκταση τη βάση τη Σούδας μπορεί και των άλλων. Και μετά που το σκέφτηκε, σκέφτηκε και έβαλε και άλλη λέξη, την ενδυνάμωση. Δεν είναι όπω παλιά που λέγαμε θα φτιάξουμε μια βάση. Τώρα εδώ επεκτείνουμε τη βάση, ενδυναμώνουμε τη βάση. Άρα το σύνθημα είναι έξω οι επεκτηνόμενε, οι επεκτημένε βάσει του θανάτου, έξω οι ανδυναμωμένε βάσεις του θα να του καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό σε μια πολύ κρίσιμη εποχή και σε μια κρίσιμη περίοδο η σύμμαχοι μας που το μόνιμο μότο τους και άποψή τους είναι βρύτετα με την Τουρκία όταν η Τουρκία θέλει να πάρει τη μισή χώρα βρύτετα τι σημαίνει να ενδυναμώνουν και να επεκτείνουν τις βάσεις οι οποίες για καλό δεν υπάρχουν για καλό της χώρας αυτή εδώ για καλό των γειτονικών χωρών επίσης για καλό μόνο τη χώρα που τις έχει αυτά με την επέκταση και την ενδυνάμωση. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρωθυπουργό τη χώρα, ε, ακολουθεί διότι πρέπει να κλείσουμε όλο αυτόν τον κύκλο που ξεκινήσαμε. Με αυτόν αρχίσαμε σήμερα την εκπομπή. Με αυτόν πρέπει να πάμε σιγά σιγά προ το τέλο του αλφα Σε όλο τον κόσμο, η υγειονομική κρίση ξαναφουντώνει. Κράτη όπω η Αμερική, η Ισπανία, η Γαλλία, που θρύμισαν χιλιάδε θύματα στην αρχή, σήμερα βλέπουν τον Εφιάλ την επιστρέφει. Και το δεύτερο κύμα απλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τώρα όμως είμαστε πιο έτοιμοι. <laughs> Ξέρουμε ποια μέτρα αποδίδουν περισσότερο και έχουμε διδαχθεί από τα λάθη άλλων χωρών αλλά και από τα δικά μας. Παρά την τελευταία αύξηση κουρισμάτων η Ελλάδα εξακολουθεί να τα πηγαίνει συγκριτικά πολύ καλύτερα από τις περισσότερες και πλουσιότερες χώρε του κόσμου. Τοντες τάξεις, τοντες τάξεις, Συμπολίτες μου, η κυβέρνηση θυμίζω είναι το εμβόλιο μέχρι το εμβόλιο. Donde estás, donde estás, Ολάντα, que paso, que paso, Συμπολίτες μου, θα το πω ανοιχτά. Το δίλημα είναι αυτό που ικανοποιήσει, η καραντίνα. <συμπολίτες> <συμπολίτες> <συμπολίτες> Εδώ τελείωσε η Καραφατμαϊκή Ολλάντα, το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι από το Πινκ Μαρτίνι. Και βλέπω δύο δημοσιεύματα σήμερα του Πρωθυπουργού μα που μόλι είπε εδώ ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με άλλε χώρε που είναι πλουσιότερε, που είναι καλύτερε. Είμαστε μια χαρά ακόμη και με αυτά που γίνονται. Ένα γερμανικό μέσο ενημέρωση προχθέ, site νομίζω ήταν, είχε τίτλο Πρόσωπο τη εβδομάδα ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Παύλα. Κάποιοι τον βλέπουν ω Κένετι των Ελλήνων. Δεν το έχει γράψει Έλληνα. Δεν ξέρω αν είναι στη λίστα πέτσα αυτό το site εδώ, αλλά έχει βάλει ένα πολύ σωστό, μπράβο, αυτό είναι, κοιτάς τον Κυριάκο και λες είναι ο Kennedy των Ελλήνων. Μην έχει το τέλος βέβαια, αλλά όμως ε, τον λες Kennedy, άνετα κορμοστασιά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά από τους ξένους προχτέ. Πάμε στους Έλληνες σήμερα. Υπάρχει το site Liberal και διαβάζουμε το άρθρο τη συναδέλφου Μυρένας Σεβιτζόγλου. Με τίτλο Ο Μητσοτάκη και η σημαία στο Καστελόριζο. Θα, θα σα διαβάσω μόνο την πρώτη παραγραφούλα. Τι κοινό, ξεκινάει με ερώτημα. Τι κοινό έχουν ο Κυριάκο Μητσοτάκη και η ελληνική σημαία που κυματίζει στο ύψωμα πάνω από το Καστελόριζο. Απάντηση. Και τα δύο σε κάνουν να αισθάνεσαι υπερηφάνεια. Έτσι γράφει κάποιο. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι μιλάμε με για την ηγεσία τη σωστή. Αυτά γράφουμε στα site. Μπράβο στη συνάδελφο. Μπράβο και στου Γερμανού. Λίγα λένε. Λίγα λένε. Βέβαια δεν υπόθηκε αυτή τη εβδομάδα καθόλου ότι είναι ένα υπέκομψο ζευγάρι. Αλλά φαντάζομαι την επόμενη θα γίνει μια επανόρθωση από άλλα site που συνήθω γράφουν για τι κομψότητε του Πρωθυπουργού και πρέπει να τις θυμίζουν. Αλλά αυτό να συγκρίνει κανεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον όποιον Πρωθυπουργό πολιτικό, με τη σημαία που κυματίζει πάνω στο βράχο του Καστελορίζου και να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι και τα δύο σε κάνουν να νιώθει υπερηφάνεια. Η σημαία σε ένα βράχο στη μέση του μπλε, του γαλάζιου απέναντι από την Τουρκία. Μαζί με έναν πολιτικό στο μαξίμο, όποιο και να είναι, και να νιώθει το ίδιο συνέστημα, είναι υπέρτατη εθνική ευθύνη, συνέστηση και ενσυναίσθηση. Μπράβο στη συνάδελφο. Προσυπογράφουμε, φαντάζομαι κι εσεί, 2.11.10.80.880, για να προσυπογράψετε εκτό από την Καραφατμέ και το ε, κείμενο και το τίτλο και τι εικόνε που μα έδωσαν οι συνάδελφοι τη ελληνική αλλά και τη ξένης δημοσιογραφία. Λαό τώρα, το πρώτο μέρο μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Θέλω να σα ενημερώσω πριν ε, μερικού μήνε ο κύριο Τσιόρδρα. Ναι. Τσιόδρα πώ το λένε. Αυτό το Τσιόδρα, το παιδί είναι. Μπράβο, ναι. Είχε ξεκινήσει να λέει ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε στι εκκλησίε και σε αυτά. Και μόλι ξεκίνησε και το έλεγε, πήγε την Κυριακή και έψαλε στην εκκλησία. Εσεί δεν πρέπει να πηγαίνετε. Προχθέ βγήκε ο άλλο ο Χαρδαριά. Μισό λεπτάκι, κύριε. Από εσά ήταν ατομική ευθύνη, όχι από αυτού. Τι ζωέ τραβάτε. Εσεί δεν πρέπει να πηγαίνετε. Α, δεν είναι. Αυτό είναι ο υπεύθυνο, είναι ο επιστήμονα, ξέρει. Και έβαλε δεν λέω για το χαρδελιάο, την του... που... επιστήμονα. Ο χαρδελιά είναι ο Αστο. Λοιπόν, έβαλε χέρι στον συνάδελφό του που πήγε στην εκκλησία. Και τον έβαλε <συνοί> κάποιο, μάλλον, να φιλήσει η στο χέρι του παπούλι. <συνοί> ε, <συνοί> στημένο ήταν τώρα. Τι να... τον αναγκάσανε, <συνοί> δεν ήθελε. <συνοί> Τι σου λέει αυτό, Μήπω τελικά η εκκλησία είναι πιο ισχυρή από το κράτο. <συνοί> Αποκλείεται. Να δεν έχει πω πω δώσει άλλο. δικαιώματα. Να σου πω κάτι άλλο. Τι? Έχετε λησάξει που λέει η κυβέρνηση, η κυβέρνηση των Αρίστων. Του Αρίστου, κάποιο είναι ο Αρίστου. Τον Αρίστων. Λοιπόν, άριστο στην αρχαιότητα δεν σημαίνει ο καλός, σημαίνει αυτός που κατέχει το πλούτο και την εξουσία. Από εκεί βγήκε και η λέξη αριστοκράτης. Μάλιστα, Άρα αριστοκρατία έχουμε. Πρώτον. Δεύτερον υπάρχει και ο προάριστος, προάριστος που είναι το κολατσιό. Το δεκατιανό. Άρα τι είναι. Κυβέρνηση δεκατιανού. Το κατάλαβα. Είναι η γνώση που άμα την έχει, μην πηγαίνει χαμένη. Έλα, πω το από μόνο πάλι. Μπράβο. <σφέρα> Καλημέρα. Γεια. Πώ φαίνεται, ρε φίλοι, ότι είμαστε εμεί μικροαστή, κομμουνιστέ και οι άλλοι είναι παιδιά μαυρογορητών και έξιμοι επιχειρηματίε. Πώ φαίνεται. Εντάξει, ζούμε. Αλλά να ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκη τώρα που πήγε σε καρδίτσα, τώρα που έγινε Λουτσάολη, δεν πήγε για να δει τι ζημιέ. Πήγε για επενδύσει. <σφέρα> γι' αυτό ή πήγε για μπάνια. Σου λέει νερό έχει εκεί. Μη χάνουμε και τα μπάνια μα. Όχι, ξέρει για ποιο λόγο πήγε, έγινε με την Κέρκερα που κάει και το δάσκο. Θα το κάνει ελικό πάργο, πάργο την Καρδίτα και για να δει πόσο το νερό έστειλε ώστε να ρίξει δύο-τρει γόντολε, να τον ονομάσει Νέα Βενετία, να πετάξει και δύο-τρία αδελφίνια και να φέρει τουρισμό. Α, είναι επενδυτικό το σχέδιο, έτσι. Ε, ε, του ε, ε. έχουμε και εμεί στην μπουκα, στη γωνία, ε. Του περιμένουμε α, ε. και εμεί. Γι' αυτό του παρεξηγήσαμε. Θέλει να γιάσει η κυβέρνηση και δεν την αφήνουμε. Αυτό φοβάμαι. Εναι, ρε. Εδώ έχουμε ολόκληρο υπουργό ανάπτυξη και επενδύσεων του βιβλίου Όλα <Ρεβαια> αυτά μαζί με 99 ευρώ τα <Ρεβαια> λιγουράζα. Είναι δυνατόν. Ναι, ναι, όχι, ξέρουν. Ε, βέβαια. Στιεύεσαι. Τώρα, ο, ο Πράιμονινγκ και ο Βιβλιοπόλη είναι τα καλύτερα. Ότι είναι, Έτσι, είναι, και... είναι, ναι. Εξουσία, εξουσία. Για ποιου τα καλύτερα Δεν το θέμα, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλο πάντων, έλα, να σε καλά. Έγινε, τσαμ. Έλα, γορίνα μου. Έλα. Τώρα περνάω εδώ πέρα από την Πανεπιστημίου. Πολύ καλά. Πώ πάει ο μεγάλο περίπατο, είσαστε μέσα, ε, προπονείστε. Η προσωμείωση ήταν η προσωμείωση. Δεν τα αυτά τα καινούρια. Δεν τα άμαθα, λέει. Είναι μια προσωμείωση, εντάξει, το παραδέχθηκε ο μεγάλο. Βγήκε, λέει και δεν βγήκε. Βγήκε για του εργολάβου, δεν βγήκε για αυτόν. Δεν Βλέπω. μπορεί να βγαίνουν όλα, παίζει και κάποια χαρτιά που δεν σου κάθονται. Του Ζαρδινιέρε, λέει τι θα τι κάνετε. Ε, του Ζαρδινινιέρε, πάνε... μην την πλαστιμά. Αυτή σου δεν... δίνει ξύλο για να φά. Δεν είπα ότι θα μα βγάλει τον κόλιο του Ζαρδινινι Καταρχά και να το έκανε δεν έχει σημασία, είναι κάτι καλέστιτο. Άρα, μα είναι κάτι καλό, γιατί όχι. Τα παγκάκια εκείνα που ψήναμε τα παϊδάκια το καλοκαίρι. Κοίταξε με τον τρόπο που σκέφτεται και δουλεύει, Τι πιο πιθανό είναι να μα πλασάρει για καλό. Τι κάπιε που λέει ότι φάγανε το γρασίδι. Οι κάπιε δεν κάνουμε καλό, δεν υπάρχει ισορροπία στο φυσικό τοπίο λόγω γκαμπιών. Θα κάνουμε τουριστική ατραξών με κάποιε. Θα είναι το φυσικό, το μόνο φυσικό που θα βλέπει κάποιο έχοντα στην Αθήνα. Καλέ, θα σημασία. κάνουμε φωλιέ. Πώ είναι η καρέτα-καρέτα κάτω στην Πελοπόννη Ζωνα, Ότι θα βλέπει. Εδώ θα κάνουμε γύρω-γύρω το φυλάκιο τη κάπι. Ελάτε να δείτε τη σπάνια κάμπια τη πλατεία ομονία. Εσύ πιστεύει ναι. δεν θα τα σκεφτούν αυτά και δεν θα μπει και εισιτήριο. Όχι, ωραία. Μου κλέβει τώρα τι, μα κανένα φρένο να κάνουμε σαφάρι στην Αθήνα. Δεν σου κλέβω ιδέε, τα λέω ελεύθερα. Πάρτε, ορίστε, να επενδύσει. Ξεναγεί, σοφάρι στην Αθήνα. Ορίστε εδώ, η κυρία κάμπια, την είδατε χθε. Σήμερα πεταλούδα, οπ. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Όσο μιλάω εγώ, εσεί παραγγέλνετε τη δικιά σα κάπια. η έξυπνη κάπια. 23 10 10 32 10. Τα είπε όλα, φιλακιά. Ελάκια. Όταν είδα τη φωτιά να φουντώνει τρελάθηκα Και δεν τα μορτάκια Γλετάνε στο καφέ μάν. Δομνήκε χάνου μακιά Ούτε που το σκέφτηκα ούτε θα πιάσω αέρας Τσιφτετελή Τσιφτετελή Με τα πάντια σε σκαημέ Θα παλέψω ποιον θέλει Για να τι τί... Χαραφάτμε Τσίφτε <Τι> τελεί, τσίφτε τελεί Με λαμπάδια σε σκαημέ Θα παλέψω μα ποιον θέλει Για θα τηρήσω <Τι> Κολλήσει λίγο με το καραφατμένο, λογικό. Μήνυμα εδώ ακροάτρια ε, συμπίπτει με αυτό που θα λέγαμε έτσι και αλλιώ τώρα. Εδώ και δύο μέρε μου λέει: Οι φιλόξενοι σε εισαγωγικά κάτοικοι των καμένων βούρλων στην κυριολεξία σε παρένθεση έχουν βγει στο δρόμο γιατί δεν θέλουν να εγκατασταθούν προσωρινά σε ένα ξενοδοχείο. 39 συνόδευτα ανήλικα ντρέπομαι ειλικρινά για λογαριασμό του κτλ, κτλ. Η Χριστίνα του στέλνει το μήνυμα. Έχουν έρθει από την Μυτιλίνη, αν δεν κάνω λάθο. Είναι 39 ανήλικα τα οποία. Θα, πάρου, θα μείνουν για 15 μέρες στα καμένα βούρλα, τα έχουν δεχτεί οι ευρωπαϊκές χώρες, αυτά και μερικά ακόμα μην φανταστείτε πολλά, οπότε έχουν ε, τα χαρτιά τους πάνε ως ε, μεσο, ε, σ, σαν ένα σταθμό μετεπιβίβασης κάπως έτσι, τα βάλανε εκεί σε ένα ξενοδοχείο στα καμένα βούρλα για να φύγουν τα παιδιά, δεν θα μείνουν καθόλου εκεί. Οι κάτοικοι όμως των καμένων βούρλων ούτε αυτό δεν δέχονται, είναι ανήλικα. Όλα αυτά, κάτω των 18, και δεν δέχονται ούτε αυτό και έχουν ξεσηκωθεί. Προχτέ πήγαν απ' έξω, τους, ε, σταμάτησαν τα, τα φορτηγά που του πήγαιναν τρόφιμα, τα παιδιά έμειναν χωρί φαγητό, μέσα εκεί στο ξενοδοχείο ξεσηκώθηκαν. Ξαναπήγαν οι κάτοικοι, οι μάγκε, οι λεβέντε, οι καμενοβουλιώτε. Πήγαν απ' έξω και ε, έχουμε το ηχητικό από τα σκηνικά που γίνανε χτε. Ενημερωτικά, μην έρθω από εδώ. Ταυτοπροσωπεία τα δεν βγαίνει κανεί από εδώ. <σομίως> εδώ θα μείνει. <μην. σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> <σομίως> Δεν δε κουνάει κανείς από εδώ, ούτε μπαίνει ούτε βγαίνει Και θα κλείσουμε και την πίσω, τη Σίτα. Στο διάλο ρε, Ελάτε, Ελάτε εδώ, άντε ρε, ελάτε Ελάτε ρε, πίσω ρε, πίσω Αν πετάξουνε κάτι κυραστηνόμε, τα κανάλια θα έρθουνε τώρα, τώρα Αν πετάξουνε πράγματα Κανάλια, τα Σπάστε <Και φουλίχο> <μήκοι> το <σταλεί> πάστε το <vrai> πάστε το το που σας δώσαμε, <σταλεί> Πάστε το. <σταλεί> Κάψτε το. Γιατί <και> εσείς μαζί. Και <σταλεί> σας τα όλα. Τανύνη κάτω με τα رأκι. το Φίσο. Φίσο. Να πάτε στις ματρίτες σας. Πού τα φώτα! Όχι, πρέπει να μπείτε με το κล็อป και να τα σαπακάψετε. Εμείς με το ξενοδοχείο. Δεν θέλουμε Με το κล็อป. Εκεί Αυτά τα λένε οι κάτοικοι των Καμένων Βούρλων. Αυτά τα παιδιά, λέει η άλλη, τα ανήλικα του Μηταράκη, να πάτε στι πατρίδε σα. Θα πάνε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, σε αυτέ τι χώρε και σε 20 χρόνια, μπορεί και λιγότερα, αυτά τα παιδιά θα έρθουν ως τουρίστες στα Καμένα Βούρλα και η κυρία που φωνάζει θα του κάνει τεμενάδε για να τι αφήσουν καναδί ευρωμπουρμπουάρ. Αυτά με τα παιδάκια και με του ελληναράδε σε αυτή τη φάση και σήμερα των Καμένων. τελία Βούρλων. Επίση τελεία. Λαό μέρο δεύτερο. Ναι. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον για αναμετάδοση τη εκπομπή. Α, σωθήκατε. Για πού? Για ραδιόφωνο. Ναι, το φαντάστηκα. Δεν εννοούσα για ποιο μέσο, για ποια περιοχή. Για την πάτρα. Α, την πάτρα με έχει παρμένο. Α, με από πού να σε πάρω. Α, στην πάτρα δεν έχει, δεν δίνουμε. Δεν έχει ακούσει τι λένε για του πατρινού. Εγώ ναι. δεν τα πιστεύω, αλλά το έχω ακούσει. Εντάξει, κοίταξα να σου πω για να το λένε. Κάτι μπορεί να συμβαίνει. Όπα. Αλλά οκ, okay, εγώ θα σου πω τον άλλο. Εγώ δεν είμαι από πάτρα, είμαι από πύργο. Καλά, τώρα θα μου πει για καλό. Το λες αυτό, το λέμε. Όχι, ρε, γι' το λέω. Δηλαδή, όταν είσαι από τον πύργο, το λε. ρε, αγόρι μου, γι' αυτό το λέω, όχι. Εγώ είμαι από πάτρα. Μπράβο, αγάπη μεσηθάρθω. Πόσους έχετε σκοτώσει, Κοίταξε, 45 μετράγαμε μέχρι χθε. Α, τώρα από εκεί και πέρα, σήμερα δεν έχω, δεν μου έχουν δώσει μέτρηση. Είναι σαν τα κρούσματα. Πάμε, γεια Να... σου. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου, γεια Πώ λένε, Μόρο μου. Ε, λένε και είμαι από την πάτρα. Εγώ Πατρινιά εδώ γεννήθηκα. Μπράβο, χαρα, μπράβο. Πολύ καλό. Έτσι. έτσι. Οι Πατρινές είμαστε... Ξέρω, δεν χρειάζεται. Μην το πεις, μην το πεις. Πρέπει να βάλω μπιπ. Άσχο. <laughs> μην το συνεχίσεις. Έλσα άσχο. Μου αρέσει πολύ όμως, εσύ. Εννοείται, τα απολαμβάνουμε. Ο, το απολαμβάνετε είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι, έτσι, έτσι. <laughs> λοιπόν, να σου πω. <laughs> Έλα, αναμετάδοση πιστόλι, όπως κατάλαβες, τον <laughs> Λοιπόν, για να μιλήσουμε σοβαρά, αποκλείεται. Δεν παίζει λάθο ώρα πήρε για το σοβαρά. Όχι, όχι, όχι. Μα έκανα. Σόπα, το κατάλαβες πάλι καλά. Εννοείται, εννοείται. Έλα, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα, παιδί μου. Τι κάνει, αγόρι μου. Πολλά, πολλά. Πολλά, το ξέρω. Πρώτα απ' όλα, έχει στι δυο-τρει μέρε να μα ενημερώσει για την Παλατσινού και τι Λιγούρε. Έχει ακόμα λιγούρε? Είναι που δεν το ήξερα. Αλλιώ δεν θα ενημέρωνα, έτσι θα σα άφηνα. Όχι, όχι, φαντάζομαι πω όχι. Ε τι, σε παρακαλώ. Έχει, έχει μεγαλώσει. Της τώρα. Η ποια? Η κοιλιά τη. Ναι. Η μεγαλώσει. Ναι. Και έχει πάρει αυτό το σχήμα τα ψιού που είναι το κεφαλίου mm. του συζύγου. Ναι, αλλά έχει υπόψη σου ότι το Τζένι Μπαλατσινού το έβαλαν βάλει στην αριθμολογία. Βγάζει 932 όσο βγάζει και το Αποστόλι Μπαρπαγιάννη. Πίτσε μπλε. Ωπα. Τι σημαίνει αυτό. Καταλαβαίνει τι σημαίνει Ε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνουμε όλοι. Ε, εντάξει, εντάξει, μόνο αυτό ήθελα σου πω. Α, και το είπε. Ναι. Μπράβο. Αποστολή. Έλα. Στον ελευθύνω μου κύριε μερική εντύπωση ότι ο Θεός έχει μια συμβάθεια για το διάβολο. Σαγμενιά. Εξού και το μόνιμο τραγούδι. Ευχαριστώ Ποιο είναι ο, Θεός, ο, Θεός, ο, Θεός. Εγώ? ο Θεός. α Εγώ α Αυτά που θεωρεί Θεό μετά, κράξ. Σάββατο, ο Μήλο, η Δεσσαλονίκη, ο Μπαλούρδο, παιδιά, μα δεχτείτε! Ο τσολιά είναι! Ο τσολιά, ο τσολιά, τώρα το κράξουμε. Ρε μαλλίγα, πήρε τη μεριζόνικη τη κλαπ ότι δεν θα δουλέψει. Ρε μαλλιγκά, αλλάξατε τον νόμο μέσα σε δύο ώρε. Όχι, δεν κατάλαβα. Θα μα αγυρώνει μέσα στι παραστάσει, η Ατάλαντι. Πε μου τι τι έταξες, πε μου τι τι έταξες. Πε μου, κάτι θα τι έταξε, δεν μπορούσα. Δεν μπορώ να πω γιατί είναι βρώμικο αυτό που έταξα. Αυτό του Βεργή, θυμάσαι ο Βεργή που έλεγε πάρε τσιλέρ το τέτοιο μου, ε αυτό του Βεργί, το Mm, πάνω κάτω Πάνω κάτω άρε κουφάλα για τα λεφτά τα κάνεις, όλα, για τα λεφτά. Δεν το έκανα τα... για αυτό για τον έρωτα Έτσι μπράβο μ' αρέσει Έλα γεροντόλα γνεγιά Μια χρήσιμη πληροφορία τώρα έτσι για το τέλος Από το Twitter βλέποντας εκεί αυτά που βλέπει κανείς Βλέπουμε μια εικόνα Είναι ένας Άγιος όπως είναι όλοι Άγιοι Έτσι κι όλοι οι και αυτό όμω είναι ημίγυμνο από τη μέση και πάνω, με μια μεγάλη έτσι γενιάδα. Και λέει: Είναι ο Άγιο Μάρκο ο Αθηναίος, Δεν τον ξέρετε. Και λέει παρακάτω: Ένα όχι πολύ γνωστό Άγιο, γιατί έχουμε και του γνωστού Άγιο ο Άγιος Γιάννης Αλλά πολύ θαυματουργό. Έζησε στην έρημο τη Αιθιοπία, τρώγοντα άμμο και πίνοντας μόνο θαλασσινό νερό για 90 χρόνια. Αυτή είναι η διατροφή. Μπορούσε να μετακινεί βουνά, αρκεί να το έλεγε. Υπάρχουν μάρτυρε που έχουν δει να το κάνει. Γράφει ένας εδώ, αυτά για τον Άγιο Μάρκο τον Αθηναίο και δύο σχόλια θα σας πω γιατί υπάρχουν από κάτω τα σχόλια. Λέει ένας, πέθανε από πέτρα στα νεφρά. Ρωτάει, επειδή έτρωγε άμμο για 90 χρόνια και νερό. Και λέει ο άλλος, νερό και άμμο, ερωτηματικό. Αυτός δεν ήταν άγιος, μπετονιέρα ήταν. Με αυτά τα αισιόδοξα, σα αποχαιρετούμε. Έχουμε τι παραγγελίε όπω κάθε Παρασκευή. Αφιερώσει μα πάνε στο ακριβώ τη ώρα μαγκαζίνου. Ανδριάννα Ζαρακέλ, εμεί τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σα. Το τραγούδι των κοινών θνητών του κόσμου Λαϊ έχει κατέβει από το YouTube εδώ και κανένα Γιατί αποκλείστηκε για λόγου αισθητική. την Παρασκευή, για να τα ακούσουμε τουλάχιστον στο ραδιόφωνο. Τελειάδε. Έχει αίμα το αντίδα στο καινούργιο που φοράω Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω Έχει κόπο και υδρότατο που κάμισω ταρμάνι Και που βάλει μαϊσπόρι του καφέ μου το χαρμάνι Έχει πόνο και φοβέρε κάθε που τα λιάνουν Και το δέρμα που χρειάστηκε στι μπάλα μου την κέλα Έχει δακρυά ο κάθε κόμπο που έχω στο χαλί μου Και το τζόκι που με μαγιά φοράει κεφαλή μου Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα Μου τα πλήσαν μου νύ τα γόρασα πω πόντα Δούλεψανε παιδιά που νε γέννη με ένα βούλι, με Είμαι ροδούλη και εμείς φούλη. κρυφτούλη Νησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φάν Για να έχω κόμπου φαν, με υπογραφή της Nike Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανά like Θέλω να πω στον λίγο καλημέρα. Μια, Μια παραγγελία, ρε, φιλεράκι, να μου φτιάξει αυτά που έλεγε ο Άδωνης, τρίμηνο, για ότι οι μάσκες δεν φοράμε. Και μετά βάλε λίγο βέγο, πώ το κάπω έτσι. Ναι. Και βάλε μετά οι μάσκες είναι υποχρεωτικές. Πρέπει να φοράμε όλοι εξηγήσουμε τι σημαίνει τι Δεν πρέπει να αγοράζουμε Μη μου... το λε, Είναι μόνο για όσοι είναι και κάνουν με και να κολλήσουν τους άλλους Μη μου το λες τρε. Τι σου λέει! Στάσου. Οι μήνε υπόλοιποι, δεν πρέ... όχι δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Μα κάνουν κακό, δηλαδή. Το είπα μάσκα. και εγώ. Πώ το πε αυτό, αντίχρε! Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει όλοι να φοράμε μάσκα σε κλειστού χώρου. Με δουλεύει. Δεν υπάρχει κανένα χωρί μάσκα. Πε μου, με δουλεύει! Θα επρόκειτο περι τεράστια ζυμία και καταστροφή να αντινάξουμε όλα στον αέρα γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον κόμμα να βάζει μάσκα. Με δουλεύει! Εάν στου κλειστούν χώρου φορά όλη μάσκα, ο ιός θα φύγει! Χェイ σε τρελαιόδρε! Εγώ ξέρω είμαι και τίπολε. Λέω τρελαιόδρε! Εγώ με με δίπλωμα. Ζήτω η τρέλα! Όταν πέσω στην με την βάλα δεν είχα πάρουν γάλα. Όταν αφήνα χαρτά, στον ουρανό, να Κάποια Το παιδί τους μοναχό, να Ελά, πως μου! Έλα! Τι κανεί! Δεν μπορώ να σου πω πολλά! Αφιέρωση Παρασκευή άσεξι νάδε. Τον παπά, μίξ με τον παπα. Έτσι, τα ξέρει τώρα εσύ αυτά. Έλα, έτοιμο είσαι. Ποιο παπά, ποιο παπά, το ζήτω το έθνο! παπά, αυτό λέει, ζήτω το έθνο και ζήτω το έθνο και γάμω το έθνο. Ελά, πια! Σήμερα, αδέρφια, η μεγάλη ώρα του γένους! Εμεί εκεί στο μωριά, σηκώσαμε το λάμβαρο να πάμε μέχρι την πόλη! Για την άγια σοφιά! Σε θεό και σε πατρίδα σας ξορκίζω! Ή να νικήσουμε ή να πεθάνουμε κάτω από τη σημαία του Χριστού! Ας κάνουν κατά δω. Ας κάνουν κατά δω. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ. Απλό στρατιώτη στις διαταγές σου. Και θα τους φτάσουμε πέρα από την άγκυρα και ακόμη πέρα. Ευρώπη λοιπόν! Για το Έλληνας πολεμάει με ψυχή. Θα ξανάρθω, Γουσεϊν! Μα δεν θα είμαι πια καλό καιρός! Ζήτω το έθνος! Ανεβλέπα μικρός, το χοντρό και το λιχνό. Σκλάβου να δουλεύουν στα ορχεία του κοκκ. Όταν η γονείς μου μήκαν όλο, αγκαγιέ και χάρτο, μαντυλά πουλίσα και λουλούδια στα φανάτια. Ό,τι φορέα ω τώρα που εκπίμακε πορτέ, να έχουν φτιάξει πια τη βία στην Ασία, τον Μπαγκλαντέ. Όσα λόγια και να πω, όσου τύχου και να γράψω στραβλιά, θα πάνε και αυτοί. Αν τον κόσμο <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> δεν αλλάξω. Αποστολή, από την ακροαριστερή αγωνιστική Καλαμάτα. Ω, στο γυαλό, Πότε έγινε αυτό. Εμε με έκαμπνε με να περάσει η ώρα. Α, τώρα. Θα τα ακούσουν αυτό η βασιλική της περιοχής, θα σε φάνε λάχανο. Άσε, άσε, με έχουνε στην μούκα Ότι, τι θα σε αγάπη μου Μια μικρή παραγγελιά θα θέλα να κάνω Τώρα αυτό που άκουγα με το γεωπόνο εκεί το φίλο μας, τον Ανιψιό Πάνε του ρεσί ένα μιξάκι με τον νημισκούμπριον φωνάξε ένα γιατρό ή ένα γεωπόνο που λέει Τον καζόν στην Ομόνια Κάποια στιγμή ήρθε μία κάμπια, ένα έντομο Και άρχισε να το σκοτώνει Η μυρώδια του αίματος πάντα με συγκινούσε Υδιά του φ Τι μπορείς να κάνεις. ή μια λύση να πει να πεις εγώ θα βάλω ένα δυνατό στις διλιτήριο, δηλητήριο το οποίο είναι τοξικό, που θα σκοτώ στην και θα το ζωμπών. Κάθε πρωί μου να το σάκα, έβαλα, μόλις το αίμα, την θα το τελευταίο βλέμμα. Εντάξει να πας με βιολογικά ένα έντομο Το ζωμπών Σ' αυτή τη μηχανή Που δώσουν σου λαοί Αντί για λάδι και Και θα Έλα. Κουκλάκι μου έτσι Κουκλάκι ζωγραφιστό Ζωγραφιστό δεν λες τίποτα Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή Άντε να στη βάλω μωρή να σου κάνω το χατήρι έχετε φάει Θέλω να αφιερώσω στον κούλι Τις σκοτεινές δυνάμεις Χατήφραγκέτα Πώς σου φαίνεται Ό,τι τον αγαπάς Τον αγαπώ κολασμένα. Αυτό το κολλασμένο να κοιτάξει. Γιατί ρε φερε τι νομαστώ κανες αυτό Την καλησ σε, σε βλέπω και Εκεί που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο του λιβικού πελάγου Πίτε στα καράκωματα, η εξωγήινοι. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπε ένα Θα αφήσουν μόνο πτώματα, Δεν θέλουνε γαλήνι. Είμαστε σε πόλεμο με έναν εχθρό που είναι αόρατος Μεταλλαγμένη πατραχή Βιντάκια και γυρινή Πραγματική ιστορία. Συνέχεια κάνουν πόλεμο. Η νίκη θα έλθει μόνο αν όλοι φανούμε πειθαρχημένοι στρατιώτε σε αυτόν τον πόλεμο τη ζωή. Όταν έπαιζα μικρός με το πρώτο τόνι τέντο στην Ινδία, οι ανήλικοι κουβάλαγα τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίλια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο, τα απογεύματα. Συνομήλικου στην Κίνα που σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνηζα σαν κοίταζαν τι τάξει στα κορίτσια. Ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίθια. Θα μου κάνω παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το καμπίλι για το Λεβέντι. Το ηλεκτρικό του Παπανδρέου. Το, το ηλεκτρικό, αλλά θέλω εκεί που θα λέει καμπίλι. Καμιά φορά να βάζει και λίγο τερμίγκα ρίξε λάδι στο καμπίλι. Θα γίνει ωραία, έλα, χαιρετώ. Για. Yeah. Yeah. Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον γέρο, τον έχω με καμπίλι. Ρίξε λάδι στο καμπίλι. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου και καμπίλι με λάδι. Όχι. Με ρεύμα Για να το Για να σε Έχετε εικόνα, φωτογραφίες έχω και φωτογραφία. Έχω φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι Για να το Για να σε σταθώ. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει, σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι άναψες, βύσες φοβάσαι σ' αγαπάω για παντοτινά Του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι φοβάσαι σ' αγαπάω για παντοτινά Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή στο Κύπριο που θέλει να τρέξει Στο Ολίβους Μάραθον Ναι, ναι Γεια σα. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω συμμετοχή στο Ολύπου Μαραφών. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα ενό θέλετε. Τι μα μοιάζει μα να δηλώσετε. Σα παρακαλώ να Βάλε τη Σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεμε. Σα παρακαλώ θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε κύπρυοντα αδελφών. Είμαστε ναι, από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπλο, την Μαρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχοστον, να. Μπορώ και... να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον. <Ρι' σοβαρό> και από την αμόχωστον, θα δείτε να τρέξετε στον Όλυμπον. Βλάκανζ, δεν βαλαδενή. Όταν έβλεπα τον Άλανδη στην Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μας ευχάριστω, Θεέ, Και να ενδιαφέρω γι' αυτά, δεν χρειάστηκε ποτέ. Τα καλά και και οι ΗΠΑ. του όλε τι Πάνω πάνω όλα τα θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Ολύπου Μάραθον. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, ναι, του υπεύθυνου. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή ε, στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε τον όνομά σα και ότι είστε γρήγορο. Είστε Σβέλτον. Είμαι αθλητή ε, από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλο αθλητή. Αν είστε το ίδιο γαϊτούρη, που μίλησα και προηγουμένως έπρεπε να ντρέπεσαι! Είμαι το ίδιο γαϊδούριν, και δεν ντρέπομεν. Να πάει να χαθείς η λύθιε! Το σύστημα ρολόρι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική, την τάξη, πολλά αυτή τα έχει πάραξει, μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιο θα προλάβει από το κύμα να γλιτώσει και πανή να ανασυκώσει. Ναι, Αποστόλη. Ναι, ναι. Είσαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά. Είμαι καλά, είμαι καλά! Είμαι καλά. Είμαι καλά. Να σου κάνω μια παραγγελιά για την Παρασκευή διπλή αφιέρωση Και δεν κάνει. Το, το μη χαμηλώνεις τα φτερά Το πρώτο κομμάτι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δεν έχουν δουλέψει Και μας πουνάν το δάχτυλο με κυρανάκι και τέτοια Και το δεύτερο του κόσμο Μια έμφαση σε αυτά που γίνονται στη χανιά. με φορμή που μπήκανε στην κατάληψή τη Ροδαναία. Ευχαριστώ. Μη παραγγελιά για Παρασκευή. Μαλέβεις όλους τους παπάδες όλες αυτές τις δηλώσεις που έχουν κάνει και βάζεις χαλή από κάτω, «Ρε παπαδιά, ρε παπαδιά, το μαστούριάζεις τον παπά». Καλό, καλό. Αυτό είναι το φάρμακο. Το αιώνιο και ακαταλείγει το φάρμακο. Ο μεγάλος αγερμός. Αν πιάσετε κάποιον άρρωστο, αν φοβάστε ότι μονηθήκατε, θα κάνετε αυτό. Και λέει, «Δη δηλαδή Ιησού Χριστό, ρε � Παδιά βαρε παπαδιά Το εμβόλιο θα έχει τσιπ για να βλέπουν ποιος το έχει και όποιος δεν το έχει θα τιμωρείται ως επικίνδυνος για την κοινωνία Με τις μάσκες θα γίνει μια κοινωνία μετά από 20 χρόνια δε μόνο Ακούτε, όχι ανθρώπο. Δε μόνον. Ων λαζώ τον παπά Ζήτω το έθνος Για να τα λέει καθαρά Φοράτε τις μάσκες σ' άλλο γαζόα, Σαν να βλέπεις βόδια Θέλω, αν μπορώ να σου ζητήσω κάτι για την επόμενη Παρασκευή Θέλω το ακορδεόν και για τη σημερινή ημέρα Και για τη χθεσινή από τον Σάνα, το του Λοΐζου τέλος πάνω την ε, Πέτειο Όλοι τα σχετικά Τα φιλιά μου, γεια! Yeah. Στη Είχα ένα φίλο Που ήξερε Το ακορδεό. Τα ο τ' άκρα βουδαγεύτηστος ήταν ο ήλιος και στα χέρια του άναβε από, το από